Και τους φιλέψαμε η δορκεγι χωρίς ιδέα. Κλέψανε έλενε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε, κλέψαν ανάπηρη παιδιά συνταξιούχη. Και περιμένει μιστοτι προνομιούχη. Έχουν προνομιούχη. Κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρήματα που τους δίνετε Μη τσαλακώνεστε Το τεκόν προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το Και για πρέξω πρέξτε Επλήκασε πολύ Οι οχτροί Χλέψαν οι δρότα. Να είμαστε λοιπόν εδώ Έσφιξαν και λίγο τα κρύα Έσφιξε και η τρέλα γενικώς Έχουμε και επέτειο σήμερα Μεγάλη επέτειο που Λίγο ένα χρόνο μεγαλύτερη από είναι η επέτειος να το ξέρετε, αυτές είναι μεγαλύτερες από μένανε ε, ένα χρόνο Αυτές οι κακούργες που έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω τους που έχουν προσελκύσει σύμπασα την ανθρωπότητα αυτές είναι μεγαλύτερες ένα χρόνο από μένανε Σας σήμερα, σα σήμερα γεννηθήκαν εδώ σε αυτό τον τόπο Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο μετά η κακομήρα Τι να σας πω, τώρα θα σα τα πω στη συνέχεια Γιατί πρέπει να σας πω ότι πρώτον Είμαστε στο ΡΕΛΕΦΕΜ στους 97,8% στην Αθήνα στου 107,1% στη Θεσσαλονίκη Λάνα Κανέλη στο μικρόφωνο η Νάνση Κανέλη η αδερφούλα μου στη Μουσική Επιμέλεια ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι την πρώτη ώρα μαζί μου στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σάκης Ευθύμερος αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 218-200 το τηλεφωνικό κέντρο με SMS RealKeno στο 19650 το μηνύματάκι και RealKeno στο 19650 και με email studiopapakirilfm.gr Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα Σας σήμερα το 1953 εγκαταστάθηκαν οι βάσεις οι αμερικανικές στην Ελλάδα Αυτές είναι για τις οποίες τώρα γίνεται ο χαμός Από πατριαρχείο μέχρι ομάδες Από πάω και ολυμπιακό και άεκ μέχρι Ουκρανία Βαρθολομέο, Πούτιν ε, Τραμπ ε, Τσίπρα, Καμένο, ε, Σκόπια, ε, κοτζιά και επειδή μπήκαμε στο ο καλός, ο κακός και άσχημος, στο βαλκανικό western ο καλό πάντα είναι ο Τσίπρα, να το ξέρετε. Μετά από τότε που έχουμε κυβέρνηση στη Ριζανέλα, ο καλό είναι πάντα ο Τσίπρα. Φροντίζουν γι' αυτό όλοι οι υπόλοιποι παρατραχάμενοι πατρίκοι και εμεί. Και πληβίοι, μπορώ να σα πω. Είναι τώρα ο κακό και ο άσχημο. Διαλέξτε μεταξύ κοτζιά και καμένου. Πάντω είναι και οι τρει μαζί πρωταγωνιστέ στο ίδιο να το με τον Παγιάτ σκηνοθέτη, πολλού άλλου στην εκτέλεση, φώτα, ήχο κτλ. Αυτά μπορείτε να τα φανταστείτε. Και όποιο δεν συμμορφώνεται με τα υποδείξει μπορεί να βρεθεί από κομμένου βαθμού μέχρι και εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, πάμε να ξεκινήσουμε. Διότι δεν συμμορφώνω την υπόσταση υποδείξη. Να κάνω τη χαζή όταν όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω το παίζουν εξυπνόπουλα. Δεν ήξερα ότι στα τέσσερα σήμερα Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όταν το έλεγε ο καμένο μέσα στη Βουλή και από μια βάση. Αλλά από το 1953 μέχρι. Το 2018 είναι 65 χρόνια και οι βάσει δεν πήραν σύνταξη, δεν πρόκειται να πάρουν ούτε στα 67 ούτε στα 71. Είναι αυτό που λέμε στον αιώνα τον άπαντα και δει με αριστερό πρόσιμο. Μέχρι να φτάσουμε και στη μετονομασία σε βάση λέξη ψηφρα, βάση Κοτζιά, βάση Άγγε ευθυμητικά, Ενδεχομένω, όπω μου είπε ένα φίλο μου την ώρα που ανεβαίναμε στο sunset, γιατί όχι και βάση μπελογιάννη και βάση. Ε, ξέρω εγώ. Ε, τι, αποφασίστε μόνοι σα. Ε, βάση ε, εκτελεσμένη του Χαϊδαρίου, ε, βάσει των 111 των εκτελεσμένων από του Γερμανού στην Κύπρο. Γιατί τι είπατε, παρακαλώ, γερμανικέ αποζημιώσει. Θα σα τα πω μαζί με τα μικιάδικα σε λίγο. Διότι στο επίσημο γεύμα και σε επίσημε ομιλίε, Μούγκα στην Τρουγκα. Σιγά-σιγά μιλάγανε τίποτα για τι αποζημιώσει. Κάτι ψέλησε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, εφρεπέ τέτοιο που να μην κόβει την όρεξη. Λοιπόν, Αλκίνο Ιωαννίδη και Μανώλη Παπαδοστή, μουσική Μήκη Στοδωράκη, είναι μια διασκευή του 12, διότι δεν συνεμορφώθη προ τι υποδείξει. Πότε γράφτηκε, 1974, δηλαδή αρχή μεταπολιτεύσεω. Δεν συνέμορφωθεν προς τα υποδείξει, Διότι δεν συνέμορφωθεν προς τα υποδείξει. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο νουρανό, Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να πηδώ. Βατε, βατε, hab sie Jahre nicht gesehen, Μόνο das Meer und den blauen Himmel drüber. Jahre wie die Steine schwer. Percebis, weil er sich nicht gesetzen beugte, weil er leben wollte. Geh auf und ab im Stacheldraht, die Jahre gehen mit mir. Schwarze Tage, blinde Tage, und ich sehne mich nach dir. Chronos πένει, χρόνο πιένει, αισθό Συρμα Περπατό. Θα περάσουν μαύρε μέρες τίκο να σεξανάει το. Θα περάσουν μαύρε μέρες nas. να σεξανάει chronos Χρόνο πένει, χρόνο πιένει, Συρμα δεν συναιμορφωθήν προς τας υποδείξης Βαίλε σιχ νιχτ κεζέτσιν βόικτε, Βαίλε λίβεν βόικτε. Αλλη Κάρνας ο Σπαρθένη ο Ροπός κορυδαλός ο Λεβέντης <σίελια> περιμένει, <σίελια> ο <Λεμέντης> <σίελια> περιμένει <σίελια> της ελεύθεριας το φως. ο Λεβέντης περιμένει της ελεύθεριας το φως άρνας ως παρθένιν φοροπός κορυγαλός. Διότι δεν συναιμορφώθην προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συναιμορφώθην προς τας υποδείξεις. Σταματάω σήμερα το μεσημεράκι σε ένα μέρο που έχει και πολύ ωραία μπουγάτσα για ένα, αυτό που λένε lunch branch. Ένα φαγητό στα όρθια. Είδα εργάτε, εργαζόμενο κόσμο. Μπαίνανε, βγαίνανε. Περνάει και μια κυρία μου λέει: Α, σα έψαχνα να θέλω να α, με βοηθήσετε σε κάτι, σε ένα θέμα. Λέω: Κυρία μου, θέλετε να μου πείτε το θέμα. Μήπω μπορώ ή μήπω δεν μπορώ να σα βοηθήσω. Ε, και αρχίζω μόνη μου τώρα, γιατί δεν πιστεύω και ότι τα θέματα λύνονται επειδή βλέπει φω και μπαίνει. Αλλά τέλο πάντων. Ευγενή είμαι, το έχω μάθει αυτό 500 χρόνια. Πιάνω κουβέντα λοιπόν και λέω: Το θέμα σα είναι δικαστικό, είναι εργασιακό, είναι υπηρεσιακό, είναι διαζύγιο. Εν πάση τι είναι. Και μάλιστα κάνω και πλάκα λέω: Τι είναι, διαζυγιακό είναι, τι είναι. Και μου απαντάει ε, μια φοβερή λέξη, με μια φοβερή λέξη: Όχι, μου λέει, είναι απολύτω προσωπικό, σχεσιακό. Οπότε λοιπόν λέω: Σήμερα να κάνουμε μια σχεσιακή εκπομπή, Θα μιλήσουμε για τι σχέσει. Μόσχας Φαναρίου για τις σχέσεις Σύριζα ε, Ανέλ ε, για τις σχέσεις ε, Καμένου ε, και Κοζιά για τις σχέσεις Καμένου και Εφημονιδίδες των τακτών για τις σχέσεις ε, Καμένου με το Βούτσι για τη σχέση του Βούτσι με τους 53 για τους 53 τις σχέσεις μεταξύ τους για τη σχέση των παιδιών με τις εξετάσεις τα μαθηματα που θα εξεταστούν γιατί αν πιάσω τις σχέσεις διότι περί σχέσεων πρόκειται, κυρίω θα πιάσουμε και τι αμερικανο-ρωσικέ σχέσει. Γιατί σε αυτέ μα προέκυψε φίλμπι. Πού να φανταστεί κανέναν. Τι φλανάει και ο φίλμπι, τι φλανά όλοι οι κατάσκοποι. Ο μεγαλύτερο κατάσκοπο όλων των εποχών, ο οποίο έχει ανακατέψει τι σχέσει ΗΠΑ και Ρωσία κατά του New York Times, είναι ο Ιβάν Σαβίδη. Δηλαδή θα τρελαθούμε, ειλικρινά σα το λέω. <κυκλή> Όταν λέω θα τρελαθούμε, θα τρελαθούμε. Την ίδια ώρα ξαφνικά κινητοποιούνται. Απαξάπαντε. Δηλαδή, κόβονται τρει βαθμοί από την ΑΕΚ για επεισόδια που γίνανε εκτό γηπέδου. Γιατί έτσι λέει ο καινούριο κανονισμό. Την ίδια ώρα ξεκινάει, μπαίνει το βούλεπμα μέσα για το μαρινάκι, μπαίνει και ο Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα κάνουν δηλώσει οι άλλοι Παναθηναϊκοί α, α, για το ποιο θα μπει αφού πρώτα εξασφαλιστεί ποιο κομμάτι κτηρίων θα πάρθει για να αξιοποιηθεί. Έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δεν έχω παρά να λυπάμαι όλους αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό και εισπράττουν τώρα από το εξωτερικό τις σχεσιακές μας ταλαιπωρίες με το εξωτερικό. Για αποζημιώσεις γερμανικές κουβέντα. Ε, όποιος θελήσει να το ψάξει λίγο το θέμα όπως έχει αντιμετωπιστεί από τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις θα του σηκωθεί τρίχα και δεν θα πέφτει. Και ενδεχομένως να αισθανθεί και... Τύψει για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, θέλω να αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι από μία παρέα, γιατί την ιστορία τελικά τη γράφουν οι παρέες και ειδικά σε ένα επίπεδο υγιέ όταν μαζεύονται. Όπω μαζεύτηκε ο Παναγιώτης ο Γεράσιμο, ο Περικλής, ο Νίκο και ο Λεωνίδας στη Μπάτρα, που ήταν συμμαθητέ και το 2015, για να εικονοποιήσουν την τρέλα του και την αγάπη του για τη μουσική, έφτιαξαν. Τουρλού the band, μόνο το όνομά τους Από το 15 και μετά Νομίζω ότι εκφράζει όλο όσα σας λέω Τουρλού the band Τουρλού Ένα παραδοσιακό της Υπήρου Το ξενιτεμένα μου πουλιά Το έχουν ελπεί εκπληκτικά Από μένα σε όλους και όλες που ακούν Και συνήθω επικοινωνούν μαζί μας Με email στο tzudio Ή ενίοτε Μπορεί να πάρουν και τηλέφωνο ή να στείλουν ένα μήνυμα στο κινητό 19650 αυτοί που έχουν τους ανθρώπους τους έξω να κυνηγάνε ένα κομμάτι ψωμί όταν εδώ μέσα το ψωμί είναι παντεσπάνι και θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Ξενί. Ο Μπακάλις επιμένει να μου θυμίζει Νομίζω ότι θα το ξέχναγα ε, ο, Και το βαστάω για την κατάλληλη στιγμή Τώρα που θα πιένατε τον γερμανικό να αποζημιώσουν Αλλά δεν πειράζει εγώ να δεν μου αρέσει να αφήνω πίσω σας Πίσω τα μηνύματά σας Λοιπόν, ε, λοιπόν, σαν σήμερα 12 δεκάτου του 44 το ΕΑΜ και ο Ελλάς μπαίνουν στην Αθήνα Τέλος τη ναζιστικής κατοχή. Την ίδια ημερομηνία στι Την ίδια ημερομηνία στις 12 του Οκτώβρη του 1946, η ελληνική κυβέρνηση απαγορεύει τον εορτασμό τη απελευθέρωση. Πώ σα φαίνεται αυτό, Πώ σα φαίνεται, Α, Σαν να κόβει βαθμού για επεισόδια εξωπτογύππεδα. Έτσι, Κάπω έτσι. Γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει, τα έχουμε κάνει ίσω, μα δεν υπέχει μείνει τίποτα όρθιο. Και βεβαίω, σαν σήμερα, καθόλου τυχαία, βρήκαν τη μέρα. Προσέξτε τι σα λέω. Υπογράφτηκε το 1953 συμφωνία για τι βάσει. Λοιπόν σα σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή πάλι 12 Δεκάτου, συμφωνεί, όπως είπε ο κύριος Καμένος, η της κυβέρνησης είναι, οπότε μπορείς να πεις κάτι, να διευρύνουμε τις νατοικές βάσεις στη χώρα. Όταν λέμε για βάσεις, εδώ τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Γιατί αυτή η είδηση, έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε στη συνέχεια, αυτή η είδηση αφήνει άφωνο τον οποιονδήποτε. Οι Κύπροι ανακαλύπτουν, όλοι οι επίσημοι, σας το λέω όλοι, δεν λέω ονόματα, ψάξτε να το βρείτε σήμερα. Εγώ έχω βρει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ τη συναδέλφου Αλεξάνδρας Φωτάκη σήμερα στα νέα, όπου ανακάλυψαν ξαφνικά στη Κύπρο και λένε πάτε και ρωτήστε τώρα τους Αμερικάνους Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν πήραμε πρέφα τίποτα Δεν ξέρουμε που ήτανε, δεν ξέρουμε που μπήκε Μέχρι που το αποκάλυψε το ABC το κανάλι το αμερικάνικο Πώς οι New York Times λένε ότι ο μεγαλύτερος κατάσκος που σε όλων των εποχών αυτή την εποχή είναι ο Σαβίδης Λοιπόν, ε, ε, στη Κύπρο ε, ε, ένα δημοσίευμα του ABC News Αποκάλυψε ότι στήθηκε μία Βάσει ελικοπτέρων ε, μαζί με 40 άτομα ειδικό προσωπικό των Αμερικανών που κόστησε περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια στη Μεσόγειο πάνω στην Κύπρο, μέσα στην Κύπρο, κάπου στην Κύπρο, κανείς δεν ξέρει, λειτουργήσε το Σεπτέμβριο του 2013, έκλεισε τον Αύγουστο του 2017, είχε πέντε ελικόπτερα και σαράντα συμβασιούχους τη Αμερικανικής κυβέρνησης, ετήσιο ο κόστος 20 εκατομμύρια δολάρια, δεν κατάλαβε κανένας τίποτα και όλα αυτά αναφέρονται στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, το λεγόμενο OIG Ρωτήστε τον Κασουλίδη, λέει. Εγώ δεν έχω ιδέα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οργανώθηκε στο πιτ φυτίλι, εξαφανίστηκε στο πιτ φυτίλι και έρχεται ο καμένο και αποκαλύπτει που θέλει να φιλοξενήσει τι βάσει και να φωνάξει κορίτσια ο στόλο. Δηλαδή είναι και αστεία πράγματα αυτά. Εδώ που τα λέμε οι Αμερικανοί ανοίγουν όποτε θέλουν, όπου θέλουν βάσει, φτάνει να του το επιτρέψει. Σα φαίνεται τρελό. Εμένα μου φαίνεται πολύ τρελό να επιζούν άνθρωποι στην Ελλάδα. Uh, την Κυριακή είναι η μέρα του πόνου και δεν είναι αστεία πράγματα θα τα πω και αυτά στη συνέχεια Αύριο γιατί την ακρίβεια είναι η, επέτυ, η παγκόσμια μέρα αφιερωμένη στον πόνο Και ο πόνος είναι κάτι που θέλει εξαιρετική προσοχή γιατί είναι ένα μέσο να ασκείς πολιτική εκβιάζοντας και ξεφτελίζοντας τους ανθρώπους όταν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με τόσα προηγμένα μέσα τεχνολογικά, με τέτοια πρόοδο της επιστήμης, με τόσους εξαιρετικούς επιστήμονες που υπάρχουν στη δικιά μας και στις άλλες χώρες. Οπότε επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο και στο φίλο μου τον Νιόνιο αλλά και εξαιρετικά στην άρτη φίλη μας Βάσο Βιτσέντζου να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι από καρδιά. Που λέγεται Αλάνα Είναι ολόφρεσκο του 2018 Η στίχη και η μουσική είναι του πάνω του βλάχου Και στο τραγούδι ε, Συμπράττει ο Μα Πάνος ο Βλάχος με το Γιώργο Το Μαργαρίτη Έχει έναν εξαιρετικό στίχο Εξαιρετικό στίχο Μη φωνάζεις ρεμάνα. Ο κόσμος κοιμάται για να μην θυμάται Το κεφάλι δεν φέρει αυτή η σάλι. Και πώ να κοιμηθώ, Χάλι σε ξένο προσκευάλι. Είναι η ζωή μου, Άλλη. Και πώ να ανασκευθώ. Τα χρόνια σε εκείνα τα λόνια που πέσαμε μπάλα, κρυφτό και κρεμάλα. Μικρή μου αλλά να μη φωνάζει δρεμάνα. Ο κόσμος κοιμάται για να μην θυμάται. Ελο τα χρόνια σε εκείνα τα λόνια, Μη φωνάζει δρεμάνα. Ο κόσμο κοιμάται. Το δικό μου γραμμένο είναι το παιχνίδι στυμμένο. Πάλι, σε αυτό το καρναβάλι να μη μας δουν οι άλλοι τη μάσκα μου φορώ. Τα τόσα σου τα Για σένα νεχαλάλη Θα σύρω το χώρο. Θέλω τα χρόνια Σε εκείνα τα λόγια Που παίζαμε μπάλα Χριστό και κρεμάλα Μικρή μου αλλά να μην φωνάζεις ρε μάνα. Ο κόσμος κοιμάται Για να μην κοιμάται oh. Θέλω τα χρόνια Ταλόνια μη φωνάζεις ρεμά το Ο κόσμος κοιμάται για να μην θυμάται Πώς περνάει η χώρα, πώς αλλάζει μια κορά, Στο δικό μου γραμμένο ή το παιχνίδι στιμένο Λοιπόν πάω στο φίλο μου τον ο, Γιάννη τον Τσάκαλη από τη Νέα Υόρκη Αυχαριστώ πάρα πολύ και το... Μερονού, τον Μπενονού τον Ελμίο Μπαλκόν Εμπελίσιμα γρακασίνια ώρα Και ασχολείται με τη νέα Ιταλική κυβέρνηση που διακινδυνεύει να υπονομεύσει τις προπτικές οικονομικής ανάπτυξης τη Ιταλίας Και να προσκαλέσει την επιστροφή των γερακιών της Διεθνούς Αγοράς Ομολόγων ε, ελπίζεται ότι η νέα Ιταλική κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τη στα δυνατά και σαφή μηνύματα που τη έστειλαν οι αγορέ. Αμάν, πια αυτέ οι αγορέ, ρε παιδιά! Ανταποκρινόμενοι στην πρόσφατη ανακοίνωση του προπολογισμού του και στην αντιφατική του στάση απέναντι στου Ευρωπαίου εταίρους του. Αν όχι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα ακόμα επώδυνο κεφάλαιο στην κρίση χρέου τη Ευρωζώνης Δεν είναι χρη, κρίση χρέους, μω ρε, Γιάννη. δεν Μωρέ Ιωάννη, κρίση χρέου. Είναι κρίση υπερσυσσόρευσης κερδών και την ημέρα θα το καταλάβουμε αυτό θα είμαστε στους δρόμους και θα φωνάζουμε στα αλήθεια, εάν άλλη λύση δεν υπάρχει Χαιρετίσματα στο φίλο μας στο Γιώργο από τη Δρέσδη της Γερμανίας και ο Ανδρέας από το Λονδίνο Hello Λιάνα και Nancy from London Πώς σας αγαπάω εγώ Το βλέπετε ούτως ή άλλως με τραγούδια που θέλω να σας Τραβάν το μέσα σας προ τα δόθενε Και να μπαίνει και λίγο ήλιος Και ας έχει σήμερα εδώ η δεν πειράζει 12 οκτωβρίου σήμερα του 34 φύγανε οι ξένοι Και το έγινε όχι ώστε να παρελάβουν ούτε, Ως παλιόρειο ημερολογίτες την 28η του μηνό. 74 χρόνια του 34 είναι σήμερα κι ήταν το 74 που φύγανε η άλλοι ξένοι Οι δικοί μας ξένοι Και φέτος το 18 φύγανε τα μνημόνια και είναι 100 χρόνια από ένα άλλο 18 Θα μείνω στα νούμερα μόνο για να θυμηθώ Τους στίχους του Λουκιανού 10-5-5-6-2-8 20 φορές το 15-17-18 και όμως κατά βάθος, Κάπου υπάρχει λάθος Κάπου με την, την έχουμε πατήσει και οι δυο. Δεν έχεις άδικο Ότι την έχουμε πατήσει και οι δυο. Υπάρχει όμως και τρόπο να την ξεπατήσουμε και ε, ε, αν σου ε, αν διαβάζεις διαβάστε ψάξτε ένα απόσπασμα τη αγραφόρη σας σήμερα του 44 να σας σηκώθει η τρίχα γιατί ο κόσμος βγήκε και ξεχύθηκε στους δρόμους σημειώνει το ρεπορτάζ το βρωμερό κουρέλ του φασισμού από την Ακρόπολη χάθηκε η παρουτοκαπνισμένη Αθήνα που γνώρισε την πείνα και το βόλ του κατακτητή Το στιλέτο του προδότη ξεχύθηκε ζωντανή άνθρωπο θάλασσα να διαλαλήσει την νίκη της Λοιπόν, αύριο στις έξι τα απόγευμα Στην πλατεία Κοραή Ελάτε να γιορτάσουμε στα σοβαρά Μαζί όλοι Μια πραγματική, ουσιαστική, σε βάθο Κουβέντα για την απελευθέρωση της Αθήνας Και εγώ δεν μπορώ Αφού μου ήρθε τώρα και ανακοίνωση Από το πολιτικό γραφείο και θα σας πω Τι πρέπει να κάνουμε για τις Αμερικανωνατοικές βάσεις Τι πρέπει και προτείνει να κάνουμε Και είναι δύσκολο να διαφωνήσει Κανείς με αυτά που προτείνονται Θα σας πω πίσω Εκτός από το 44 Και το 46 που απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις Το 47 Όταν Απόστολος Καλδάρας Έγραφε, νύχτωσε χωρί φεγγάρι Εδώ θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική. Εξαιρετική διασκευή από το καφέ αμάν και τη Χρυσούλα χριστοπούλου σε διασκευή θέσιας Παναγιώτου. <σχειά> Και κάτι Κακοφονίξ Να λένε πως όλοι ξέρανε Ότι γίνονται μυστικές συνομιλίες Για επέκταση των βάσεων Που τώρα γίνανε φανερές Και δεν αντέδρασε κανένας Και μάλιστα από επίσημα χείλη Να έχω και συναδέλφους δημοσιογράφους Να τους τα λένε κατάμετρα και να μένουν κάγγελο Δηλαδή δεν τρώγεται το πράγμα Σε όλα τα μήνδια παντού, παντού, όταν σας λέω παντού Μιλάω για παντού έτσι γενικευμένη αντίληψη με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Οπότε έρχεται η απάντηση. Θυμίζω, κουβέντα τέτοια για τις βάσεις έκαμε δημόσια σε συγκέντρωση με ε, ένστολους φανταράκια που ήρθανε και μάλιστα απίφθηναν και χαιρετισμό. 27 Φεβρουαρίου του 18, δηλαδή 18 μήνες πίσω, το Κουκουέ. πριν καν αρχίσει να γίνεται η συζήτηση για το θέμα φανερή και να βγαίνει, για να μην μιλάνε τώρα για αποκαλύψεις αριστερά και δεξιά. Και έτσι τώρα έχουμε το έξω των βάσει του από την Ελλάδα ως κεντρικό σύνθημα και η κεντρική, το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ με βάση τις πολύμορφες δράσεις του κόμματο για να φύγουν οι βάσεις από τούτον τόπο που λέμε του οποίου τα μάρμαρα δεν προσφέρονται για να πιάνει κακιά σκουριά καλοί εργαζόμενου, λαό νεολαία να ξεσηκωθούν απέναντι στην πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο Στα αλήθεια άμα βάλτε στο χάρτη Κουκίδε, πάνω κάτω εκεί που λένε θα κάνουν τους βάσεις σχηματίζεται ένα σταυρό και ένα χ δεν μένει σημείο της χώρας που να ανακάλ Στι 22 και στι 23 Οκτώβρη, διαδηλώνουμε σε όλε τι πόλει που υπάρχουν στρατιωτικέ βάσει ή και σχεδιάζονται να δημιουργηθούν νέε. Θα καταφέρουμε, σα το λέω ειλικρινά, να δείξουμε την αντίθεσή μα, γιατί όπω λέει και η ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από δίθεν προσωπικέ απόψει του Υπουργού Άμυνα Καμένου. Η επέκταση τη βάση στη ΣΟΥΔΑ, η μεταφορά ντρόουν στη Λάρισα, η δημιουργία βάση Αμερικανικών Ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη. Ο σχεδιασμός για μεταφορά ειδικών όπλων, λέγεμε ενδεχομένως και πυρηνικά στον Άραξο, είναι μέτρα που ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση και έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων. Τι σας κοστίζει όλο τούτο, το 2% του ΑΕΠ, 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο δίνουμε για τα ανατολικά σχέδια. Ένας λόγος που υποφέρει όταν στέλνει στρατεύματα εκτός συνόνων στενατοϊκές αποστολές και ασκήσεις, όταν πρωταγωνιστεί να μπουν νέε χώρες στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκαναν στη συμφωνία με την ΦΥΡΟΜΑ. Λοιπόν, αν δεν ξεσηκωθούμε, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, μην περιμένουμε αύριο το πρωί ε, να πλουτίσουμε, επειδή θα έρθουν οι βάσεις. Αν και υπάρχει ικανή ημερίδα που μπορεί να σκέφτεται έτσι... Οπότε, λέω να σας στείλω σε μια μεγάλη επιτυχία περσινή που φέτος διανύει το δεύτερο χώρο τη, μπορείτε να πάρτε το μετρό και να κατεβείτε στη στάση Βοτανικός ε, περπατήσετε λιγάκι απέναντι στο Βοτανικό υπάρχει ένας ωραίος τεχνοχώρος που λέγεται Καρτέλ εκεί λοιπόν, στον τεχνοχώρο Καρτέλ την περασμένη θεατρική σεζόν ανέβηκε η, ο Άρης που αφορά στο Βελουχιώτη της Σοφίας Αδαμίδου σε σκηνθεσία Βασίλη Μπισμπίκη με τον Τάσο Σωτηράκη στον ομόνιμο ρόλο Εξαιρετική παράσταση εγκομιαστικέ συγκριτικές ε, θα σας έλεγα και εκπαιδευτική και ανατασιακή ψυχικά ε, αξίζει τον κόπο να πάτε να τη δείτε έχω τρει διπλές προσκλήσει για αυτή την Κυριακή 14 του μήνα τρει διπλές προσκλήσει για τον Άρη της Σοφίας Αδαμίδου για το παιδί της Λιάκουρας το σπαθί του Γερανοβουνιού το αητό της Γκιώνας που δεν ήξερε μαθέσα από χαρτιά και μπερδεμένα λόγια στο 200 8.200 τρεις διπλές προσκλήσεις για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν και εγώ πρέπει να πάω εκεί που καλεί το καθήκον της αγοράς διευμίσεις Είπαμε να σας γλυκάνουμε και εγώ σήμερα Εγώ σήμερα εγώ σήμερα έτσι Η Αλήθεια σας το λέω ε, Έχετε δίκιο ε, εσείς που μου λέτε Ο Νίκος Κυψέλη. Ε, καλησπέρα παιδιά Υπάρχει κι άλλη επέτειο σήμερα Μα είσαι πίσω έτσι Τα άκουσες ήδη οπότε σε χαιρετάω Με την καρδιά ανοιχτή ε, Να χαιρετήσω και το Δήμο από τη Λάρισα Μόλι άνοιξε το ραδιόφωνο στο ίντερνετ. Καλησπέρα στα ωραία τα κορίτσια. Μα λείψετε. Πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα και εμένα μου λείψετε. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Ο Χρυστάρα, άντε να εξηγήσει τα μικρά παιδιά γιατί διώξαμε σα σήμερα το 1944 του Γερμανού, αφού του καλέσαμε πίσω για να μα κυβερνάνε. Έλα, ακού τη Λουίζα Τυράζου. Εκεί θα είμαστε. Αύριο στην πλατεία Κοραή. Και θα σα πω και θα πάτε την Κυριακή. Άμα θέλετε, τζάμπα. Όλοι σα. Όποιο θέλει, πάει. Ελεύθερη είσοδο. Θα σα πω λοιπόν. Ο Δημήτρης ο Δαβανέλος, χαιρετίζω την όμορφη ΟΑΣΗ της εβδομάδας. Για να δώσω συγχαρητήρια στην άλλη ΟΑΣΗ της Νάνση για τις καταπληκτικές μουσικές επιλογές. Να είστε καλά να σας χαίρον τη δική σας και όλοι εμείς όπως έχω χαίρομαι μέσα. Προς διαπραγματευτή μου γράφει ο Δημήτρης ο Παπουτσής, από τη Μελβούρνη, ο ΣΥΡΙΖΑ της πολεμικές αποζημιώσεις. Μέχρι και τις σφαίρες των Γερμανών θα χρεωθούμε Μη σου πω θα μας βάλουμε να χρωστάμε και για τους περσικούς πολέμους Λυπάμαι που στο λέω Αλλά είναι το ωραίότερο μήνυμα που έχω πάρει σήμερα Με κάνει και γελάω από τα βάφη τη καρδιάς μου Να δείτε τι σα έχω εγώ να σας αφιερώσω τώρα Από την playlist της Νάνσης Οι Αμερικανοί γνωρίζουν πολύ καλά Μου γράφει ο Γιάννης πολύ καλά Ότι δεν είναι ευπρόσθεκτη στην Ελλάδα Σιγά καλέ που δεν είναι έτσι μην ακούτε τον Πάνο Καμένο, συγχωρήστε τον, θα μεγαλώσει σύντομα. Είναι ένα νεαρό αγόρι που παίζει ακόμα with G.I. Joes. Λοιπόν, α, τι κάνεις Δρελιάνα μου λέει Νούλη, πολύ, πολύ πικρά τα τραγούδια αυτά για μας τις μάνες που έχουμε παιδιά έξω, είναι δύσκολο, έλα να σε γλυκάνω, έλα να σε γλυκάνω Νούλη μου και Γιάννη μου και όλους τους φίλους αφού σας πω ότι πάρτε όποιον θέλετε και σηκωθείτε και πάτε. Το, την Κυριακή, τα απόγευμα, στις 7 η ώρα, στο στούντιο, στο New Art Cinema, στούντιο Σπάρτη και Σταυροπούλου 33 στην πλατεία Αμερικής. Το ξέρετε το στούντιο οι περισσότεροι εδώ στην Αθήνα. Και άμα δεν το ξέρετε όποιον και να ρωτήσετε θα σα δείξει που είναι. Λοιπόν, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Βελισάριος εκεί παρουσιάζει μια εξαιρετική ταινία μεγάλου μήκους που λέγεται Σόριμπορ. Τι ήταν το Σόριμπορ. Ένας στρατόπεδος συγκέντρωσης στην επικράτεια της κατεχόμενης Πολωνίας. <coughs> <coughs> Συγχωρήστε με, λειτουργήσε από τον Μάιο του 1942 ως τον Οκτώβριο του 1943. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σόριμπορ 150.000 ευραίοι από την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξοδόθηκαν εκεί. Έπαψε να υπάρχει όμως νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο εξαιτίας ενός ηρωικού, σοβιετικού αξιωματικού του Αλεξάνδρ Πετσέρσκι, ο οποίος κατάφερε και οργάνωσε εξέγερση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και το διέλυσε πριν διαλυθεί αυτό καθ' αυτό το Τρίτο Ράιχ, γιατί όλα γίνονται οπότε να σας λυκάνω την καρδιά, τι θα σας παίξω ε, είναι γραμμένη πριν από τον πόλεμο από το μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρι Το 1935 Εδώ θα τα ακούσουμε σε μια ωραία Παράξενη εκτέλεση Με βιολί και πιάνο, Με βιολεντσέλο και πιάνο, Μια αρμονία Όταν είναι κάτι κλασικό σαν τη Φραγκοσυριανή Θα τα ακούσετε από το Δημήτρη Μπάση Αφούτό είναι μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά, λε και μαγιά μου χισκόσταν η γλυκια, λε και μαγιά μου χάνει φράγκος η Ριάννη Να σε έναμόσω κάτω στην ακροφιάλια. Θα ήθελα να σε χωρετάσω, όλο χάδια και φίλια. Θα ήθελα να. Παρώ να γυρίσω την παρακόπη. Χάλισσα και τέλα γράτσια και α συγκόπη. Χάλισσα και τέλα γράτσια και α συγκόπη. Στο πατελί, στον ηχορή, γίνα στην αληθινή και στο πιο ρομάντζα, γλυκιά μου Φράγκο Συριγιάννη. Και στο πιο ρομάντζα, γλυκιά μου Φράγκο Συριγιάννη. Εκλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν Εκλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Και πεθαμένοι μισθοτή προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Λοιπόν να αρχίσω με τα μηνύματά σας τη δεύτερη ώρα Να σου πω μου το πήρα το μήνυμά σου, το πόνημά σου ε, Έχει τα δίκια σου, θα το διαβιβάσω καταλήλως Δεν είναι όπως λες για ανάγνωση αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας διάχυτος ύπουλος πολλές φορές πολύ δύσκολο διάκριτος από κόσμο που δεν ξέρει που δεν έχει πια χρόνο ή κουράγιο να σκεφτεί που έχει κρατηθεί έξω από την πολιτική σκέψη σαν να είναι κάτι κακό ένας αντικομουνισμός τραγικός ε, με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει άλλες εποχές στο επίπεδο της προπαγάνδας και κατά αυτήν την έννοια είναι εξαιρετικά οδυνηρό αυτό που μου έγραψες Στο φίλο μου τον Τάκη από την Πάτρα Δεν θέλω να σε απασχολήσω με πολιτικολογίες σήμερα βολεμένων ανθρώπων που νοιάζονται για εμάς και την καθημερινότητά μας Όμως στη δύσκολη και με χίλια ζόρια δική μα καθημερινότητα υπάρχουν κάποια μικρά μεγάλα πράγματα που μα στηρίζουν Όπως εζήτηκε η εκπομπή σου τις Παρασκευές έτσι σαν τον ήλιο που ξέρουμε πως βρίσκεται πίσω από τα σύννεφα Και ξέρουμε πως κάποια στιγμή θα βγει να μας ζεστάνει Θα τι να σου πω, χαίρομαι πάρα πολύ που μας βάζει σε αυτό το επίπεδο Όπως και πάνω απ' όλα στο υπέροχο χαμόγελο που με περιμένει το βράδυ στο σπίτι να μην ηρεμήσει Και να διώξει όλο μου το άγχος Ίσως τελικά να είμαστε πιο πλούσιοι από ό,τι φανταζόμαστε Απλά δεν το έχουμε εντελώς καταλάβει δεν χρειάζονται πολλά για να είμαστε ευτυχισμένοι, ίσω τελικώς όλα να είναι σχετικά, ίσω και σχεσιακά. Με πολύ αγάπη, Τάκης από την Πάτρα. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή είναι σχεσιακή, έτσι για να αστειευτώ, με αυτόν τον πρόχειρο σήμερα πάνω από μια μπουγάτσα και μια πορτοκαλάδα νεολογισμό, να σου χαρίσω σε σέναν ναι, και σε όσου επιμένουν ότι στι ανθρώπινε σχέσει βρίσκονται τα κλειδιά όλων των μυστηρίων στις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις και στις πραγματικές συντροφικότητε βρίσκονται και όλες οι δυνάμεις για ανατροπές, για επαναστάσεις, για πραγματική ευτυχία, για αλλαγή του κόσμου. Σας πω απίσω το 1963. Σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και Γιώργο Οικονομίδη. Σε μουστική Ιτάκη Μωράκη. Με έναν ξενιτεμένο, πετυχημένο, τον Νίκο Αλιάγα να τραγουδάει. Ένα τραγουδί που το έχω πει και εγώ μου πολύ. Χαρά μου, για αυτή τη χαρά που αισθάνονται οι άνθρωποι που ακόμα μπορούν να κοκκινίζουν είτε όταν ερωτεύονται είτε από η δημοσύνη που έχει χαθεί μαζί με την τσίπα εν πωλής από το δημόσιο λόγο, το δημόσιο βίο, εν και τις ανθρώπινες σχέσεις Χαρά μου, για ζω χαρά. Δεν το έχω σε τίποτα, ξαναμαζευτούμε Με μια μεγάλη απώλεια Με τα παιδιά το τρίφωνο ε, Να το ξανατραγουδήσουμε αυτό Με τον δικό μας τρόπο Καλώς πάνω Ωραίες ώρες, ωραίες στιγμές Όταν μπορεί κάποιος να ξεφεύγει Από τα συνηθισμένα Τι να κάνει όμως ένας δυστυχής ιατροδικαστής Πώς να ξεφύγει Είναι ο κεντρικό σειρός μια ταινίας Που ε, ε, πήρε πολλά βραβεία Πήρε σκηνοθεσία και ερμηνεία στου ορίζοντε του Φεστιβάλ Βενετία, τον Αργυρό Αλέξανδρο και το βραβείο Κριτικών στη Θεσσαλονίκη. Να ο δικαστή, ο οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη και μπλέκεται σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 8χρονο αγόρι. Ο άνδρα προθυμοποιείται να πληρώσει τι υλικέ ζημίες και να μεταφέρει το αγόρι στο νοσοκομείο. Όμω παρά την επιμονή του, ο πατέρα του παιδιού αρνείται τη βοήθεια που του προσφέρει. Την επόμενη μέρα το άψυχο σώμα του οχτάχρονου παιδιού μεταφέρεται για αυτοψία στο νοσοκομείο για νεκροψία στο νοσοκομείο όπου εργάζεται ο δικαστής. όπως είναι φυσικό ταράζεται αλλά η πρώτη εξέταση δείχνει πως ο θάνατος του παιδιού δεν εφήνεται στο δυστύχημα αλλά σε άλλα αίτια το παιδί έχει πεθάνει από δηλητηρίαση λόγω κατανάλωσης χαλασμένου κρέατος και ενώ ο πατέρα. Αναζητά εκδίκηση από εκείνον που του πούλησε το χαλασμένο κρέας, ο ιατροδικαστής βρίσκεται αντιμέτωπος με τη συνείδησή του. Τεράστια ηθικά δίλημματα που τον βασανίζουν, οπότε να μην σας το πω όλο. Να πάτε να δείτε την ταινία, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις, για όποια προβολή θέλετε. Από σήμερα ως και την Τετάρτη, στο υπέροχο Πτή παλέ, με ωραία παρέα, ωραία παιδιά εκεί Ωραίες επιλογές στις ταινίες Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις Στο 211 200, 200 Για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν Για να πάνε στο πτήπαλε Να χαρούν την περίπτωση συνείδησης Μια εξαιρετική Ιρανική ταινία Και ήδη πολύ που αρέσει πολύ στο κοινό τους πίστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι <Κι> μισθοτή προνομιούχοι. Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται και το πυρώσουν, τα πληρώσουνε τα χρήματα που τους δίνεται. Τσαλκοί... Λοιπόν, α, α, ακούτε διάφορα πράγματα. Δεν έχω άποψη, έχετε άποψη. Τώρα, για να είμαστε σοβαροί. Ακόμα και αν είναι αλήθεια, δυσκολεύεται κάποιος να πιστέψει ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνος της χώρας Κατά από αυτέ τι συνθήκε στην περιοχή που βρισκόμαστε, με όλα όσα σημαίνει γύρω μα αυτό τον καιρό και όλα όσα σημαίνει και στη χώρα, μπορεί σηκωθεί να πάει στην Αμερική και να μιλάει σε ένα βίντεο που το δίνουν οι Αμερικανί στη δημοσιοτητα και να λέει πράγματα που μοιάζουν οι προσωπικέ του αποψή. Ποιο μπορεί να το πιστέψει αυτό, και πώ μπορεί να γίνει πιστευτός ένας ένα πολιτικό λόγο, όταν τον πρόεδρο τη Βουλή μέχρι υπουργού από τον Πρωθυπουργό μέχρι κάποιου άλλου, η συζήτηση, όταν μιλάμε, μιλάμε για βάσει, για όπλα Για όποιον δε σαν και με ή σε κάποιους άλλους που ασχολούνται με αυτά Υποχρεωτικά αν θέλετε Και εξ επαγγέλματος αν θέλετε ε, Ξέρουμε τι έχει αποφασιστεί την τελευταία σύσκεψη του ΝΑΤΟ Να υπάρξουν οι κατάλληλες εκείνες προετοιμασίες Αν χρειαστεί να, να εμπλακούνε σε πόλεμο τον ΝΑΤΟ με τη Ρωσία Να τρέχει εδώ μεταξύ εμπορικός πόλεμος Θηριώδης Με τους Κινέζους ήδη εδώ το ξέρετε από την, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και ξαφνικά να ακούσω ότι ο Πάνος δεν είναι τυφώνας δεν αντέχει σε κριτική αυτού του είδου η συζήτηση μιλάμε για να βάσεις για βάσεις δεν φέρνουν προκοπή οι βάσεις δεν γεμίζει γύρω από τις βάσεις η ζωή όπως δεν φέρνουν παραλευτά στους επιτίδειους και το εννοώ του επιτίδειους ζητήματα το προσφυγικό εγώ δεν έχω πάρα παρασασ... αν σας διαβάσω τα κονδύλια ειλικρά σα λέω τα κονδύλια που έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια για το προσφυγικό είναι 1,69 δις 1,69 δι σημαίνει 1690 εκατομμύρια 1690 εκατομμύρια αν σκεφτείτε 1690 εκατομμύρια ένα εκατομμύριο πρόσφυγες να περάσανε το κόστος αυτής της διαδικασίας όσες εισαγωγικά και αν βάλετε είναι ένα εκατομμύριο και κάτι για τον κάθε πρόσφυγα για να βλέπουμε τις αθλιότητε τύπου Μόριας ή τις αθλειότητες των, των δυστυχισμένων εγκλωβισμένων εμ, με κλειστά ευρωπαϊκά σύνορα Κοιτά τις ΜΚό και βλέπεις μια Νορβηγική δυο γερμανικέ. Μια Δανέζικη, δηλαδή μα δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι και τα ξαναπέρνουν πίσω μέσα από τι ΜΚΙΟ. Έχετε μιλήσει με παιδιά που δουλεύουν στις ΜΚΙΟ με κάτι προκηρύξεις και τέτοια προσωρινά μέσα σε όλη αυτή την αθλιότητα για να πηγαίνουν. Τα περισσότερα δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν από αυτά που βλέπουν και που δεν μπορούν και να μιλήσουν. Γιατί οι συνθήκε κάτω από τι οποίε γίνονται όλα αυτά τα πράγματα είναι για να σκόνε τρίχα. Αν δεν τα στη Ρουάντα 20 χρόνια πριν. Αν δεν τι είχα δει αυτέ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αν δεν είχα δει πώ φέρονταν, μέχρι βιβλίο κάτσα και έγραψα για αυτά. Δεν θα, δεν θα μπορούσα να εξηγήσω σε κάποιον γιατί από το 2000 που είμαι βουλευτή, με και για το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί είναι ένα κομμάτι να γίνεται ένα κομμάτι από τη βρώμικη πολιτική, χωρί να είναι όλε ίδιε. Να υπάρχουν τώρα πια μία, δύο, τρει, πέντε που να αξίζουν τον κόπο. Για να πηγαίνουν τα λεφτά εκεί που πηγαίνουν. Δεν μπορεί να ακούσει αυτό το ποσό. Στο Αθηνικό Πρακτορείο το διάβασα σήμερα. Δεν μπορεί να ακούσει αυτό το ποσό και να ευλέπει αυτό το αποτέλεσμα. Και μετά όλοι να μου κομώνονται του υποκριτέ ότι κλαίνε για τον υπέροχο αυτό άνθρωπο, τον υπέροχο λιμενικό, ο οποίο άφησε το μάτι του τον κόσμο έχοντα σώσει χιλιάδε προσφυγόπουλα στα 44 του από καρδιά. Γιατί προφανώ είχε καρδιά ο άνθρωπο, γι' αυτό και δεν καρδιά του. Αλλιά από κάτι ζώα που δεν έχουν ίχνος καρδιάς, είναι αποκτεινωμένα και μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί αυτοί, ξέρετε, έτσι. Να εκπαιδεύουν και τον κόσμο στην αποκτήνωση. Με ρατσιστικό υπόβαθρο και με φοβία. αλλά τα λεφτά είναι καλά όταν τα παίρνει κάποιος, ε. Για να κάνει το catering, για να κάνει το χτίσιμο, για να γεμίσει το κινητό, για να πάρει τα τιμαλφή, για να κάνει εμπόριο λευκής σαρκός, εμπόριο παιδική σ Εμπόριο οργάνων, όπω συνέβαινε χρόνια στο Κόσοβο και το εξετάζαμε στην Ευρώπη και για να συμβαίνουν όλα αυτά τα υπέροχα και τραγικά. Και επειδή δεν αντέχω, μου αρέσει να σπάω τη ζαλατίνα. Ειλικρινά σα το λέω. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει του στίχου. Ο Σταμάτη Κραουνάκη στη μουσική. Η Τάνια Ξανακλείδου, ένα υπέροχο τραγουδί του 1988. Όλα τα λεφτά, όπω λέει κινάντση, στο στίχο. Εκεί μετράω εγώ την περηφάνεια. Φαρμάκι όταν στάζει η οροφή. Και είμαστε σε μια εποχή που η οροφή στάζει φαρμάκι Καλύτερα με σκουράζε Να πέφτει μπροστά από πόδια μου το φως Τη μάνα μου τη λέγανε καθήνα και σπίτι μου κι αγαπημένος Μ' τα όμορφα φαχτιστάνια που έχουνε στο πλάι τη ραφή εκεί μετράω εγώ την περιφάγη Μάκι όταν στη οροφή και πάω τα αγαπά. Σαν κι εγώ τα φιλαράκια μου. Στα χέρια τα κουβάλλησα, τα νιάτα μου τα υπάρχοντα. Και φεύγουν του κιάλισσα του έρωτα του έρχοντα. Κι άλλο τραγούδι δεν θα πω. Προστα πόδια που το φω, που φόρεσα καινούρια καμάρτινα και μια βροχή δεν έβρεσε Θεός; Που φόρεσε καινούρια καπάρτινα και μια βροχή δεν έβρεσε ο Θεός. Λοιπόν, σα έχω μια ωραία κλήρωση. Μόλι κυκλοφόρησε, έχω λοιπόν τρία βιβλία από τι εκδόσει Καστανιώτη που φέτο γιορτάζουν για τα 50 του χρόνια. Είναι το καινούργιο μυθιστόρημα τη Ιωάννη Καρισιάννη. Η ζωή τρίβεται πάνω στου ανθρώπου, κάποιε φορέ σε χαδιάρα γάτα άλλε σαν βούρτσα πολέπιση, και άλλε σα καλό ακονισμένο λεπίδι που γδέρνει. Γδέρνει αλήπητα. Παλεύετε χίλιες ανάσες λοιπόν γιατί τόσες λείπουν Τόσες και άλλε τόσε. Λοιπόν, χίλιες ανάσες της Ιωάννας Καριστιάνη Για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211 γιατι τώρα ο Βασίλης ο και ο Τιμίτσο Μηταράκης Σε μουσική Μανώλη Πορτοκάλι θα μας τραγουδήσουν Σε στίχους Αντώνη Διαμαντίδη Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα ένα τραγούδι του 39, που πάει και τα ξεθάβει η μου σε εξαιρετικέ διασκευές και εκτελέσεις. Εδώ θα τα ακούσετε με τρεις κιθάρες και ένα μπουζούκι γιατί αυτού του είδους οι προσεγγίσεις και αυτού του είδους τα τραγούδια ευτυχώς για όλους μας ξαναγίνεται τη μόδας. Υπόλοιπα μέλη Μαζεύσε τι θα γίνω για χωρίς Τα μάτια σου και τα χίλισου σου τα φλογισμένα. Φαίνεται τα γυρνάτια σου, τα γυρικά τα μάτια σου. Τι θα γινόμουν χωρί Ματιά σου και τα χημιστού τα απλό κισμένα μα μπορούσε ερωτέβαισε και δεσμάζε. Τι δυνακινού χωρί σένα. Σανε λένε Όλοι μας κλέψανε κλέψαν και αυτή. Λοιπόν αβριώσει δεκατρίε του μήνα είναι εκτό των άλλων και η Παγκόσμια ημέρα παρηγορική φροντίδα. Λοιπόν, υπάρχει ένα οργανισμό, αν μπορώ να τον πω, οργανισμό, μια ένωση ανθρώπων, μια εταιρεία, η διακήρυξη τη λοιπόν, τη Ελληνική Εταιρεία Θεραπεία Πόνου και Παρηγορική Φροντίδα, που είναι γνωστότερη ω Παρησία. Αλλιώ γραμμένη όμω σε σχέση με το Παρησία, έτσι. Λοιπόν, και με κεντρικό σύνθημα, νοιάζομαι, πρέπει να νοιάζομαι. Θέλει να συμμετάσχει και σας καλεί όλους όσοι μπορείτε και ενδιαφέρεστε να φροντίσετε ώστε ο πόνος, ο πόνος ο ψυχικός, ο κοινωνικός, ο πνευματικός και πάνω απ' όλα ο σωματικός που προκύπτει από βαριά συμπτώματα, προβλημάτων υγείας αυτό που θα λέγαμε ωραία στα ελληνικά υποφέρειν το υποφέρειν να μπορεί να αντιμετωπιστεί υπάρχουν και τα μέσα και τα φάρμακα και οι άνθρωποι και η οργανωμένη παρηγορική φροντίδα όχι η παρηγοριά και πολύ μακριά από το παρηγοριά στον άρρωστος που να βγει η ψυχή του η παρηγορική φροντίδα είναι αυτή που επιτρέπει στον άνθρωπο να μην ξεφτιλίζεται από τα συμπτώματα χρονίων παθήσεων με πρώτο τον πόνο να μην γίνεται κουρέλι ψυχικό και σωματικό αυτό αφορά από του ασθενεί του τελευταία σταδίου, ω ανθρώπου πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, οι επιπτώσει των οποίων, αφού επεμβαίνει η ιατρική, συνεχίζονται και τα συμπτώματα συνεχίζονται και η ποιότητα ζωή του κάνει του ανθρώπου αυτού έρμεο. Σα θυμίζω ότι κάθε μορφή βασανισμού περιλαμβάνει πόνο, σωματικό και ψυχικό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βασανίζονται με βάση μάλιστα τα διεθνή στοιχεία γιατί είναι. Διεθνής διαδικασία η παρηγορική φροντίδα Είναι επιστημονική παρέμβαση στην αντιμετώπιση του πόνου Και υπάρχουν πιστέψτε με τα μέσα γι' αυτό Χρειάζεται όμως ειδική εκπαίδευση Χρειάζονται άνθρωποι που να ξέρουν Να μπορούν να το αντιμετωπίσουν Και έτσι η καλή. Του διαμορφωτέ τη πολιτική υγεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, του επαγγελματίε τη υγεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγεία και του φορεί τη παρηγορική φροντίδα, να κάνουν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, να ενσωματωθεί επιτέλου και στη χώρα μα, στο σύστημα υγεία, η παρηγορική φροντίδα. Έτσι ώστε να μην υποφέρουν, ένα μεγάλο αριθμό ασθενών υποφέρει. Και να μπορούν να έχουν Την ενεργό και καθολική φροντίδα Που δικαιούνται Για να υπάρχει κάτι τέτοιο Σκεφτείτε ότι σε ολόκληρο τον κόσμο Υπολογίζεται ότι πάνω από 40 εκατομμύρια Άνθρωποι ετησίω χρειάζονται παρηγορική φροντίδα Δηλαδή η επέμβαση Που αρχίζει από τις αντλίες πόνου Μέχρι την αντιμετώπιση Πόνων που μπορεί να σε τραλάνουν Χωρίς το νόσημα να σε σκοτώνει Και σε σκοτώνουμε κάθε μέρα Λοιπόν μόλις ένα 10 Απολαμβάνει των δυνατοτήτων της παροχής παριγορικής φροντίδας Για όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έχω γνωρίσει Είμαι δίπλα τους, τους αγαπάω Άνδρες, γυναίκες κυρίως, νέα παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι Γιατρίνες, γιατροί, νοσηλευτές Που παλεύουν πολλές φορές πόρτα-πόρτα Γιατί ο δεν μπορεί να μετακινηθεί Να κάνουν την κάθε μέρα να είναι γεμάτη αξιοπρέπεια χωρίς πόνο Και όλα αυτά γιατί Σας αφήρω να νο, Όλων νόν και στην αγαπημένη μου την Εύη Και στην αγαπημένη μου την Αθηνά Και σε όλους όσοι παλεύουν Το δυο πόρτες έχει η ζωή Είναι γραμμένο από την ευτυχία Παπαγιανοπούλου Σε μουσική του Στέλιου Καζαντζίδη Εδώ θα τα ακούς απ' την υπέροχη Βίκη σχολιού, Έτσι για να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας Γιατί δυο πόρτε Πώς μπαίνουμε και πώς βγαίνουμε κυρίως από αυτήν Με το κεφάλι ψηλά και με την επιστήμη στο πλευρό μας Το τελευταίο βράδυ μου Όψε το περνάω. Τόσοι με πικράναν πολύ τώρα που φεύγαν τη ζωή, όλου του Ψέμα, μια άνα σαν μια πλόη σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια η ο πόνος. τα βάσανα και η καημή εδώ θα μείνουν στη ζωή μια άνα σαν μια πλωρή σαν λουλούδι τα πιο χέρι θα μας κόψει μια να δει. Δυο πορτές έχει σαν μια και Σε Ριάννη να ένα πρωινό κι ως να το δειλινό από την Αλήβη Όλα είναι ένα ψέμα. Σα μια νόηει σαν λουλούδι, τη κάποιο χέρι θα μα κόψει μια. Λοιπόν, α, στα ματιά με έκανε και γέλασα λέει ότι είμαι μια προσωπικότητα στην πολιτική σκηνή που άλλο δημιουργώ την επιθυμία στον άλλο να με αγκαλιάσει και αυτό να μου προσφέρει τον καφέ μου. Ζεματιστώ και πετιμέζει. Λοιπόν, πρώτον. Ζεματιστώ, τον πίνω τον καφέ μου και τον ευχαριστιέμαι. Κρύο, πίνω παράξενο, τον ελληνικό καφέ. Δεύτερον, δεν μπορώ να φάω σούπαν δεν είναι ζεματιστή. Στο δηλώνω και έχω και μεγάλη αντοχή στα ζεματιστά, παρότι λένε ότι δεν κάνουν καλό στο στομάχι. Το μόνο που δεν αντέχω είναι η ζάχαρη Από μικρό παιδί τη χαίρομαι. Και στο τσάι και στον καφέ και παντού. Οπότε, αν το εννοεί σαν βασανιστήριο, σε διαβεβαιώ έτσι και ξεφύγει από το κουτάλι ζάχαρη. Την παίρνω πρέφα και δεν μ' αρέσει. Μου φτιάχνετε το κέφι. Λοιπόν, <laughs> παίρνει φίλο, ο οποίο ή ε, ε, αρετή μάλλον, ναι, αν κάνω καλά, διαβάζω. Γιατί με αυτά τα γκρίγκλι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Λιάννα, πήρα τηλέφωνο για τι προσκλήσει. Και όσοι ήμουν στην αναμονή, ακουγόταν ακόμα η διαφήμιση για τον Γκριγκαρόβιτ. Γέλασα πάρα πολύ, αξέχαστο στα μήνυ. Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Έχει δίκιο με αυτό τον Γκριγκαρόβιτ. Ειλικρινά, σα το λέω, δει πετυχημένα tweet, έχω δει απίθανα πράγματα. Λένε όμως ότι η παράσταση ήταν εξαιρετική Ήταν εξαιρετική και ε, θα υπάρξει και ε, φαντάζομαι και επόμενη Και θα είναι επίσης πολύ καλή Και ε, ε, να πω χαιρετίσματα Δεν ξέρω έτσι μου ήρθε τώρα σκεφτόμουν Ότι η μέρα που είναι σήμερα την απελευθέρωση της Αθήνας ε, Ηλικρά σα το λέω και τον βάσεων εδώ Κανονικά θα έπρεπε να καθίσουμε στα σπίτια μας Κάποιοι έτσι που έχουμε και λίγο χιούμορ Και θέλουμε να δώσουμε συναντίσταση που πρέπει να έχουμε σήμερα, σήμερα, σήμερα για όσα μας συμβαίνουν και να θέλουμε να τα ανατρέψουμε για να ζει ο κόσμος καλύτερα για να ζούμε όλοι μας καλύτερα και για να χαμογελάνε τα παιδιά και να έχουν μέλλον και να μην κρέμονται από την ξενιτιά ή από το αν θα δώσουν και πόσα μαθήματα και τι μαθήματα κάτω από συνθήκε άδειες του Μαχιού και ανεργογονιού για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. να φτιάξουμε κόλυβα και να βγούμε στου φασίστε τη Ινδονιά, να του δίνουμε κόλλημα. Κάθε 12 Οκτωβρίου του δίνουμε κόλλημα, έτσι όπω δίνουν στις κηδείε όταν κηδεύει το, το φασισμό δηλαδή. Διότι όσο και να νομίζουν ότι θα ξανάρθει, αποκλείεται έτσι. Δεν, δεν. δεν. Και πάντως δεν πρόκειται να έρθει βρίσκοντα του ανθρώπου πεσμένου στα τέσσερα με τίποτα. Ακόμα και στα χειρότερα. Ουδέποτε η φτώχεια, η δυστυχία σε χειρότερε, πολύ χειρότερε συνθήκε από τι σημερινέ ο κόσμο 20 κεφάλι. Οι κομμουνιστές σηκώσανε κεφάλι Και οι νέοι άνθρωποι σηκώσανε κεφάλι. Λοιπόν οπότε ε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Μου λέει πες τα δυνατά να σ' ακούνε τα φασισταριά Άκουσε τα φασισταριά ό,τι και να πούμε εμείς Ακούνε αυτό που θέλουν Ένα είναι βέβαιο Φοβούνται Τίποτε περισσότερο δεν έχω να σου πω Οπότε σε όλους όσοι Διακατέχονται από αντιφασιστικά βαθιά αισθήματα όχι ιστορική υφή, καθημερινής πρακτική. Να αντιβράσω την ιστορική υφή. Αν κάποιο δεν έχει καθημερινή παρουσία σε έναν αγώνα, γιατί τα φίδια δεν σκοτώνονται επειδή τα έπνιξε ο Ηρακλή. Στην γκούνια. Ω, όχι, δεν είναι. Αφήστε τι μυθολογικές διαστάσει. Η αντίσταση είναι έμπρακτο πράγμα και η ελευθερία αγαθό που θέλει η υπεράσπιση καθημερινή. Και αουέ και αλίμον από το φασίστα που είναι δίπλα μα μέσα στα μπούδια μα για να τον παίρνουμε πρέφα. Οπότε σε όλου όσοι θέλουν να σκέφτονται έτσι και ζουν έτσι εμπράκτος, μαζί με, την, με τον Τάσο, το φίλο μου τον Σταριτζόγλου, την Εύη και όλους τους φίλους που ακούνε σήμερα, σαν το μυαλό μου. Όχι τίποτα άλλο, γράφτηκε το 1940 από τον Παγιαντέρα, τον Δημήτρη τον Κόγκο δηλαδή, και το τραγουδάει μια καινούρια υπέροχη φωνή, η Ελένη Τζαντζιμάκη, από καρδιάς, έτσι για την επέτειο τη απελευθέρωση του 1944 της Αθήνας, ένα τραγούδι που γράφτηκε τόσο ωραίο. Το Σα μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει Κι η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίσει And I'll be ένα παραζωνο αχ ταιχνίδιαρα άσε τώρα τα γυναδιά mm -hmm. και μη μου κάνεις την καρδούλα μου, Επιτύψω σήμερα και στο κλίσιμο τη μουσική, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα κλείσουμε. Ο Χίτλερ είναι αποφασισμένο να ξεκινήσει τον πόλεμο. Ο Τσάμπερ προσπαθεί επενδυμένα ενδιακρίση στην Ειρηνούν, Σεπτέμβριο του 1938. Ο Λέγκα είναι από τους του προσωπικού δραματί του Τσάμπερνου. Ο Χάρτμαν, γερμανο δωμάτι μέλο τη αντίσταση κατά του Χίτλε. Καλή φίλη παλιά στην Οξφόρδη, πήρε να έβγαζε στην εξουσία. Δεν έχουν δει ο ένα τον άλλον. Και τώρα, ξαφνικά, διασταυρώνονται οι δρόμοι του σε ένα μέλλον που προ, προ, προβάλλει δυσίωνο που μ, στο μοναχό ένα κατοσκοπευτικό θρίλερ για την πίστη και την προδοσία με φόντο τη μοιραία διάσκεψη του μονάχου όπου παίχτηκε η τύχη της Ευρώπης μεταξύ των μεγάλων τεσσάρων δυνάμεων της εποχής της Αγγλίας, της Γερμανίας της Γαλλίας και της Ιταλίας μοναχό του Ρόμπερτ Χάρες από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» Έχω τρία αντίτυπα για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν κλείνοντας η εκπομπή στο 211-200-8200 Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Φώτη από την, α, α, παρα, για την παρατήρησή του και τους του τείχου του Βάρναλι για εκείνη την ιδέα να χαρακτηρίζονται από μάλιστα ελμέ ή άνθρωποι λαθρέοι έχοντα ξεχάσει την α, προσφυγιά του 22, του 40, του 50. Επειδή όλα που παράγουν πρόσφυγες ω ένα να είναι εμπόρευμα, σχετίζονται με τον υπεριαλισμό, με τον πόλεμο και η ειρήνη είναι το μεγαλύτερο αγαθό για να αισθάνεται κανείς πραγματικά ελεύθερος, κλείνω με την πιο επικίνδυνη μπάντα της χώρας, που συνεχίζει τον ταξικά ανατολισμένο προορισμό της να χρησιμοποιεί τη μουσική, όχι μόνο για να χαίρεται η και οι εκροατές της, αλλά για να αναδεικνύονται και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά τη λύση του προβλήματος. Κλείνω με το μπλε από τους Rebellion Connection σε μουστική του DJ Rico γιατί όποιος ενδιαφέρεται ας μπει να δει και το εξαιρετικό τους καινούριο βιντεοκλιπ που γυρίστηκε στη Μακρόνισσο με πρόθεση να θυμίσει τους διάφορους καλοθελίτες πως η Μακρόνισσος είναι ένα τόπο μαρτυρίου και αντίστασης και όχι ένας ακόμα τουριστικός προορισμός. Ακούστε τους στίχους, είναι νέα παιδιά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ένας γαλάζιος ουρανός και μια θλιμμένη θάλασσα τα λόγια μου είναι κόκκινα και τα όνειρά σου χάλασα. Με κρίνουν από το χρώμα μου αυτό το χώμα που πατώ, με ξέρουν όλοι μα δεν με νοιάζει ποτέ απλά μελαγχολώ και αναπολώ ένα μέλλον διαφορετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, σας περιμένω, αύριο στις έξι, στην πλατεία Κορέι η Λουίζα Ράζου θα μας θυμίσει με την ομιλία της, τι σημαίνει απελευθέρωση και ποιος την έφτασε εκεί που την έφτασε, στην ιστορία 1944, σας σήμερα. Με δάκα με το πρώτο ύψο σαν το χειρό, για πες. Συγενείνε καρίε, ανέβησε. Ναι, Συγωμία σκοτώσε φοβίε. παρατηρώ πώ λειτουργώ σαν γνωστικό, Που λέει ότι με τρόπο Σίγουρα μα βασανίζουν ψυχολογικά, χαματά ειδικά. Εγώ συγχνά, δικα, να στο να λένε πώ έχουμε κομμουνισμό που βενταγιά, με Συρία, Τουρκία, δημοκρατία. Γράφουμε στίχους, με μας το δίκιο. Με ο που ξέρεις τους δαίμονες μου το κομμάτι αυτό Δεν υπήρχε στο πλάνο, συνένα και πάνω, με χαίνα ξεθυμάνω Όλα κιλά νομαλά, χειροπροτάδεατές φαντασμάτα το χθες Πόσες φορές η πεστάση κωθείς, Αναστολές τελευταία στιγμής Ένας γαλάζιος ουρανός Και μια θλιμμένη θάλασσα Τα λόγια μου είναι κόκκινα Και τα όνειρά σου χάλασαν. Με κρίνουν απ το χρώμα μου αυτό, στο χώμα μου παντό Με ξέρουν όλοι μα δε με νοιάζει ποτέ. Απλά με για να πωλό, ένα μέλλον διαφορετικό. Προσωπικά. <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> Εμένα δεν με να δεμονιάζει τίποτα, τα πείματα μου μιάζουν με βενικά δικημάτια. Στο δέμα μου είναι σύρματα. Κέφια στα σύνορα, ψάχνουν η πολύ μακαρδιά, στο στέλνω μου δεν βρίσκω τίποτα. <συσκάς> ότι αγαπούαν υπεύτηξη φέβει και ό,τι μου επιστρέφει, γέλα και καταστρέφει Από μακριά κοιτά στην κατάσταση. Πίθεσα νέο και φύγε σαν επανάληψι. Ένα τελευταίο δυστυχώ να βάλω τον εαυτό μου και το πλέον που μου κλέψαν πάω στον ουρανό μου. Βάζω φωτιά στα πράσινα για να καω μαζί του. Για να του μπει. Ταχτινεί φυλακή του πλήκει μπροστά σου. Κι ο κόσμο όλο, ένα συνούριο <συσκάς> αστονομισμό. Με τον ένα πατέρα σου θα σε αποθεώσει. Δεν θα σ' αποκληρώσει ο άλλος, ο άλλος Είναι άλλη ιστορία, είναι στη στιχάκι γραμμένο Σε σχολικά θρανία να διένει χιλιάδες γροθιές υψωμένες Είναι του κόσμου οι φωνές, οι καταπιεσμένες Είναι ο λόγος που θα φτιάξουμε την κόκκινη γη Το τελευταίο κουπλέ για το δέκατο να σύνει η πρώτη στροφή στα πρώτα άντα Είσαι εσύ στο μπλε κουπλέ σε μια άρρωστη μπάδα Ένας γαλάδιος ουρανός Και μια θλιμμένη θάλασσα τα λόγια μου είναι κόκκινα Και τα όνειρά σου χάλασαν Με κρίνουν το χρώμα μου αυτό Στο χώμα που πατώ Με ξέρουν όλοι Μα δεν με νοιάζει ποτέ Απλά με λαγχωλού και ένα πολλό Ένα μέλλον Διαφορετικό Όλα αρχίζουν ξανά, κληρώνω μια, στα δύο μου παιδιά Τραγώδια, αξίες, όχι λεφτά Να ακούν, να ακούν, να μ' νωρίς Δεν το σκοπεύω, γι' αυτό μη χαρείς Ένας γαλάδιος ουρανός Και μια θλιμμένη θάλασσα Τα λόγια μου είναι κόκκινα Και τα όνειρά σου χάλασα με κρύουν το χρώμα μου αυτό, στο χώμα που πατώ Με ξέρουν όλοι, μα δεν με νοιάζει ποτέ Απλά με κι ένα πολλό Ένα μέλλον, διαφορετικό, μπλε